Αποσυλιά σου. Γεια. Καλή εβδομάδα, τι γίνεται. Θυμίθηκα τον Μητοτάκι που είπα ότι δεν πεθαίνουν η τρίτη ηλικία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα του ανθρωπό είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν τη στιγμή νωρί. Και θέλω να πω ότι η δικιά μα οικογένεια το έκανε το καθήκον τη φέτο. Πέθανε. Προσφέρει τη στη, στην οικονομία τη χώρα. Πέθανε η γιαγιά μου. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι του γάμισε τόσα χρόνια γιατί παίρνει η σύνταξη από τα 60. Oh. Πέθανε 91. Α, ah, μα πόσα. Καταλαβαίνει, λέει. Κάναμε 800 άρι, 1000 άρι. έπαιρνε, 800 ευρώ, 1000. Πώς... Έπαιρνε τρελά λεφτά. 670. 670. Έπαιρνε τρελά λεφτά. 30 χρόνια δίναμε 670 στη τυριά σου. Έτσι ακριβώ. Ah. Απλά τώρα θα αισθάνομαι ανακουφισμένο, και εντάξει δεν ξέρω το, αν υπάρχει κανένα άλλο μέλο παππούδε έχουν φύγει κτλ. Εντάξει ό,τι είναι θα δούμε τώρα. Γεια Έλα, σα Έλα, παιδί μου! Τι κάνεις! Καλά! Να σου πω κάτι. Εχθέ δεν έκανε την πηγαική 3-3 και κάνανε τα γένια στην Ολυμπία. Εγγένεια τώρα, ναι εντάξει. Τι εγγένεια. Τε και καλά. Πανακίνηση, ανάπτυξη και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, επανεκκίνηση. Το Σαββατοκύριακο είχα πάει προ πάτρε, αυτό σου λέω μόνο. Μεγάλη επανεκκίνηση. Μία λωρίδα ανακατεύθυνση χωρί διάζωμα στη μέση. Ε. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τέλο πάντων. Για πε. Δεν δουλεύει κανένα σήμερα, ρε τώρα πέρασα. Δεν δουλεύει κανένα, ναι. Έφυγε ο πάει, γίναν τα εγγένεια. ναι, μόνο για τι κάμερε ήταν τα εγγένεια, Μωρέ. Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιο. Τι είναι, του φαίνεστε. Έλα τώρα, μωρε, έλα. Τώρα. Επικοινωνιακό λε να είναι και αυτό. Να μου το θυμηθείς, ο Σαμαράς δεν θα πάει από την αχρηστία του, ούτε από το συλλογισμό του. Απ' την επικοινωνία του θα πάει. Σε πήρα για το ο, Θόδωρο, το φίλο μας που αποφάσισε να κάνει το νέο του επαγγελματικό βήμα της τροφής στην επιχειρηματικότητα. Να το εξηγείς, να το λες Λέει. λίγο έτσι, πιο καθαρά έτσι. Ποιο Θόδωρο, τον μπάγκαλο, τον νεκροστάχτη. Μπάγκαλο. Όχι νεκροστάχτης, ποιά, αυτός ήταν νεκροστάχτης. νεκροστάχτης. Λοιπόν, έχουμε το σύστημα. Θυμάσαι την παλιά φωτογραφία, χατσιδάκι, Μπόμπολα και πω το λένε. Χατζιγάκι, ήταν όχι Χατζιάκη. Έλα, μου έλεγουμε, ένα δέλκα, αυτή είναι έναν δέκα. Σε αυτό. Τώρα με τα λαμόγια, σε ένα γράμμα θα κολήσουμε. Ναι, το θυμάμαι. Οποδοπίζω ήταν τα μπέλα του άκτορα. Α όχι. Και... Ήταν και ο Χατζιάκη, νομίζω και ο σουφιά. Και ό σου φλιά. το Μπόμπολα. Mm. Έτσι, τώρα λοιπόν, έχουμε το Μπένι. Ε, με το σαχλαμάρα, ε, στο καινούργιο μακέτο. Ναι, αλλά δεν μπορούν να χορέψουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ένας δεν μπορεί να σηκώσει το σαρκίο του. Ακριβώς. Ο άλλος δεν βλέπει, θα σκοτωθεί. Βλέπει, ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, εκεί τι δια. Το θέμα είναι ότι πολιτιστικά χάνει η χώρα. Ναι, αλλά διαπιστώνουμε ένα πράγμα, ότι οι υπάλληλοι αλλάζουν τα αφεντικά τα ίδια. Ναι. Έλανε, Έλα ρε παιδάκι μου, τι έγινε και εσύ. Έλα, ρε, παί... Πολύ επίμονα παίρνει. Ακούω ένα τριν drill drill επίμονο, καταλαβαίνω τι εσύ. Α, πα, πια ηρέμησε. Αν σου πω. Έλα, καλέ. Είσαι με ένα πρίγκιπα στο ραδιοφόνο και μου φωνάζει. Είμαι, ναι. Ε, ναι, ναι, είσαι. Είμαι ο Παύλο Σιδηρόπουλο του ραδιοφόνου. Γελίε, <Γυλίες> <Γυλίες> <Γυλίες> <Γυλίες> ε, γλίες. Εγώ. Εσύ με δεν το βάλα μου. Είμαι πρίγκιπα. Bon, είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Προ προηγούμενη, ποτέ ήτανε, και σου είχα πει να βάλει στου υπερασκού. Βικά στο χωριόταμά. Δηπλά στο ξύρό ποτάμι. Αξιλού με σκηλιά που στείλαν τα φέντη. Σηκωθείτε χωριάνη, και γερόντισε και γέρη. Προσφύγαιό ασχέρι, τι μπορεί. Του το έβαλε άσχετα, δεν εμένα, με βάλει εμένα. Άρα και τι πειράζει, κιλά μου. Συμαστέγει να ακούσει τον εαυτό σου ή θέλει να ακούσει τραγούδι. Σονάρα, ε. καλά σου κάνω τότε. Ε. Ah, τώρα, αλλάζει. Τη... Μου κόσμο του κόσμου, τις αφήνεις. Τις κάνεις τραλαλά, όπως θέλεις εσύ. Ναι. Τάξ, ούτε κουβέλους δεν κάνει αυτά, να τα ξέρεις. Νομίζεις. Αγρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι Pfizer δάκρυ ho περιμένει μες τα χρόνια, αγριό ξεσήκωもう. Αγρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι ta δάκρυ ho Περιμένει Περιμένει μέσα χρόνια, αγριό ξεσήκωもう. Με τώρα στι φωτιέ και μαζί κι οι μουσικάτε θα ματώνουν την καρδιά. Με τα ούλια και φωνέ, Κι λεβέντικε καρδιέ. Μα φταρματώνουν τι βροχέ. Να ριχτούμε στον αγώνα για το δάσο τη κουριέ. Γεια σα, Παστολή. Η, η σύνθεση είναι του Ρόμπερτ Βίλιαμ. Εσύ που έχει τραγουδίσει μαζί με το γραμμένο. Όταν οι τράπεζε τα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα φτιάσουν. Πιστεύω ότι μπορεί να το μελοποιήσει. Σε περιμένω να αρθεί και, και πάλι. Να δει να κάνουμε μια κούντα μεγάλη. Να δει να γράψουμε μια νέα ιστορία. Μαζί να γράψουμε ιστορία. Ζήτω το Α, ζήτω το Β, ζήτω ο φω τη που είναι η κυρία. Εγώ θα το πω αλλιώ. Ζήτω ο Αντώνης, ζήτω ο Βαγγέλης, ζήτω ο Φώτης Που είναι το τρία. Που είναι το τρία. Ναι Έτσι το είχα και εγώ αλλά τα άλλαξα γιατί είναι και η κυρία φίλε Επίσης στην αρχή δεν άκουσα καλά Λίγες μαζί ή να ζει μαζί. Δεν πιστεύω να παράκουσα Να ζει Πάλι καλά Αποστάλη Γεια yeah. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου αγόρι μου Δεν ξέρω Ποιο στο βάθος της ψυχής μου Θα τολμήσει που έλεγε χτες το πρωί ο Νιφλής. Τι έλεγε για μένα το τσουτσέκι Άτομα αλλά ε, α... Μην το λες έτσι Έλα. Προσβάλλει τη μα...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 θερισμα να Σητέ Εγώ είμαι Στην τηλεφωνώ για μια αγγελία. Τι αγγελία? Που είδα στο ίντερνετ για ένα τρακτέρ εσύ είσαι. Για το τρακτέρ, ναι. Να σε ρωτήσω. Έλα. Είμαι από εδώ, από τα χωριά του Δουμοκού, δεν ξέρω αν περνά από εδώ. Με το τρακτέρ, όχι, γιατί απαγορεύεται, ξέρει. το τρακτέρ, εντάξει. <laughs> δεν μου λε γιατί λε τιμή συζητήσει, πόσο είσαι να δώσει το τρακτέρ, Τη συζητάω, ναι, τη συζητάω την Στο τρακτέρ Θέλει προσοχή, μησε κύριε Στούμπα, ξέρεις Ε, βέβαια, το δώσω και πας σκοτωθεί και να πατήσεις καν άνθρωπο Εγώ αγρότης είμαι, αδερφέ Α, Τι δεν το έπαιζα από την αρχή, συγγνώμη, δεν το έξερα Είσαι αγρότης Ε, βέβαια. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως Τι πρόβλημα Εγώ κοίτα την τιμή, τη συζητάω μέχρι 6 χιλιάρικα Ναι Πώ φαίνεται. Αυτό τι, τι, τι έργαση έχει το Ισκάνι. Καινούριο το έχει αγοράσει ή μεταχειρισμένο. Καινούριο το έχω πάρει. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι, είναι πράσινο. Είναι πράσινο το τρακτέρ. Ναι. Δεν είναι αυτό το τρακτέρ που έχει στο Ιντερνετ. Τι φωτογραφία έχει στο Ιντερνετ. Είναι μπέζα εκεί, ένα μπέζο. Χρώμα έχει νομίζω. Ναι, το μπέζο είναι από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά είναι πράσινο. Είναι πράσινο και έχει έναν ήλιο του Πασόκ πάνω. Καλά, μπορεί να έγινε, εντάξει. Πίστευα τί. στην αλλαγή και εγώ τι να σου πω, μετά με κροϊδέψανε. Έγινε, εντάξει. Δεν πήραμε τι επιδοτήσει, <laughs> μετά <laughs> τα πήρα και εγώ μου γύρι Σε ευχαριστώ, έγινε, γεια σου Α, δεν θες, μόλις σ' άκουσες, Πασόκλάκησε Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει άλλο, εντάξει Α, Πασόκωσες γεια... είσαι και εσύ Γεια σου, γόρι μου Δεν θες, ε, πικραμένος, κατάλαβα ότι είσαι η πίτα της να έχω τι συμβαίνει τώρα Τι συμβαίνει τώρα Έχω μπροστά μου ένα γκρέντερ και δίπλα ένα χορτοκοπτικό Που χιόν. χιόνισε, τι γίνεται, μαζεύει τα χιόνια να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα. Λε. Λε. Λε. Ξεκινάει η ανάπτυξη. Σε λάθο, ξεκίνησε με κρέτερ. Γιατί? Για τα χιόνια είναι αυτό. Τώρα βρει να βγει. <Σεραι>, ναι, ρε, εδώ, ρε, εδώ, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη μπορεί και να χεινε, μιλιούνια, μιλιούνια. έχει, δεν θέλω. Μιλούνια, μιλούνια. Έρχεται η ανάπτυξη. Γιατί εγώ νομίζω έχει μόνο στην Πελοπώνησο ανάπτυξη που πήγε ο Σαμαρά. Τι έγινε, Εξαπλώθηκε <Σεραισμύρια> τόσο γρήγορα. Αυτή όλη η Βαράντα Πολύτου δρο. Πρέπει να πηγούμε. βρούμε φάρμακο <Σεραισμύρια> κατά τη <τις> ανάπτυξη. Δεν γίνεται. Με ραχδαίου ρυθμού εξαπλώνεται. Θα πάθουμε τίποτα. για. Κάνουμε όλοι λάθο που δεν βοηθάμε την κυβέρνηση. Από το μέρο μα να αρσώσουμε αυτή την κατάσταση. Εγώ έχω να δει τι θα κάνω. Εντάξει, πίσω γιατί μάλλον μα φέρω στο γιατρό και μου λέει χάλια. Θέλει εγχείρηση. Ρωτάω όπω γιατρέ μου λέει 5-6 χιλιάδικα. ώρα. Θα την αφήσει να πεθάνει, θα είναι γτώσει κυβέρνηση το επίδομα. Συν τόσα 3.000-4.000 3.0.0 άτομα έχουν αυτοκρονίσει. Όλοι οι άλλοι γέρι του εσύ πεθαίνουν σε βιβλία που έχει διαλυθεί. Δεν βοηθάμε έτσι την κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνουν και οι υπόλοιποι. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα την αφήσω να πεθάνει. Γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε αυτή να δώσουμε 6 χιλιάδικα. Να είστε καλά σα ευλογεί με τσοτάκι.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 Περιέτε σε γίνει, γίνει ρε πουθεί. Τι θε. Έχουμε ρημαχθεί να παίρνουμε τηλέφωνο για να σε βρούμε. Καλά κάντε. Είμαι ακριβωθόρητο. Είμαι ακριβωθόρητο. Εύο, βαέο. Έλα ένα-δύο. Αξίζει την προσπάθεια, Μωρή Πουπαλά. Το ξέρω. Για εκείνο τον κόγερο τώρα που δεν έχετε βάλει και μα έχει γυρίσει τα μυαλά. Παίρνω τηλέφωνο. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ζωντανό παράδειγμα προ αποφυγή. Είναι ζωντανό γκαρμένο προδότη. Εσεί τα λέτε αυτά. Εμεί δεν τα συμμεριζόμαστε. Τι να πω, τι να πω. Δεν μα Τα έχει σε κατάσταση τύχηση να πούμε. Τα λέει αυτό ο αθάνατο ο παχ. και μα έχει σηκωθεί τρίχα στο κεφάλι. Παίξτε λίγο να πέσει. Ε? Την τρίχα, λέω. Τρίχα να πέσει. Ναι, ναι, γεια. Θέλω να κάνω μια. έχω εδώ μια π, πώς το λέει, μια προετοιμασμένη πασχαλινή αφιέρωση για το Μπόστο, το μεγάλο. Για πε. Τι βαλό. Λέγε. Πρίμεν, λεβετή μου. Ε, Δεν πες. σου τρώω το χρόνο, έχει υλικό, έτσι. Παίζει, παίζει. Για το φίλο μα. Ναι, καλέ. Ρίτσου ρε το πήγα να το βοήθω, να το περάσω Είναι 1,5 λεπτό είναι Με δίσκο πέζεις με τεκά. Τώρα θα ακούσει να το περάσω 24 μπροστά μισό λεπτό Να μην γίνει δύο ε... Τώρα το δέντρο σε κοιτάει κατάματα μέσα από τα του Η ρίζα σου όλο το δρόμο της Να τα αφήσουμε να παίξει ιδιωτικά Κάψε να το πάρουμε μια άλλη φορά να το θερώσουμε είναι, τι είναι. είναι ναι. Για ποιον Για το θύμιο, ρε. Mm. Για πετε, Τόλι μου, πώ σιγά... θα πα με τι γκόμενε, καλά. Τραγικά, άστα τα μη στα λέω. Γιατί λέμε μου. Ε, δεν μπορώ να πω. À. Δεν μπορώ να τι κουμαντάρω όλε μαζί. Ναι, ναι, ναι. δεν μπορεί να μεταφέρει τίποτα και προς τα μας Πάνω από πέντε χάνω την μπάλα. Κλείνω πάνε. κοινά ραντεβού, ξεχνάω τι ώρε. Πάω, αναγκάζομαι να κάνω κάτι παρτούζε. Χάλια. Του το, το τσουνιάρι δηλαδή. Χάλια σου λέω, παιδί Ά, μου, δεν τα λεγάλε, το Έχω πέσει σε κατάθλιψη, με έχουν κάνει τα Το αξίζει όμω γιατί είσαι γλυκό αγόρι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι και αλμυρό αν χρειαστεί. Ναι. Ναι, καλησπέρα κύριε Κότσο, μισό λεπτάκι. Καλησπέρα, ναι, ο κύριο Κότσο είμαι. Καλησπέρα. Ναι. Ο κύριο Κώστα. Ναι, ο κύριο Κώστα. Είμαι ο κύριο Τράγκας. Ε, μου έχει δώσει το τηλέφωνο ένα μας φίλο ο κύριο Καραγιαννίδης. Ποιο είστε ο κύριο? Εγώ είμαι ο κύριο